Πριν αρχίσω, θα ήθελα να σας κάνω μία ανακοίνωση για όσους βέβαια ενδιαφέρονται και μπορούν. Επειδή έχουμε πει ότι στο Λόγο του Θεού θα πρέπει να τρέχουμε και όπου μαθαίνουμε ότι ακούγεται Λόγος Θεού θα πρέπει να ανταποκρινόμεθα Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας ανακοινώνω ότι το ερχόμενο Σάββατο στην αίθουσα της Διακηδίου Σχολής είμαι προσκεκλημένος να μιλήσω στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ξέρετε που είναι η Διακήδιο Σχολή πίσω από το σούπερ μάρκετ του Κρόνου είναι ακριβώς τη γωνία Κανακάρη και Κανάρη εκεί λοιπόν σε αυτή την αίθουσα το ερχόμενο Σάββατο επαναλαμβάνω στις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχω ομιλία με θέμα γύρω από την Σαμαρίτιδα που είναι την ερχόμενη Κυριακή θα ήθελα να είστε όλοι εκεί για πολλούς λόγους θα ήθελα να είστε εκεί και για να ακούσετε, κυρίως δε, για να στηρίξουμε την αίθουσα αυτή, την ιστορική αυτή αίθουσα των Πατρών, η οποία πολλά έχει προσφέρει ή στην Πάτρα και στο λαό της Πάτρας. Πολύ μεγάλοι ιεροκήρικες έχουν περάσει από εκείνη την αίθουσα και δυστυχώς σήμερα παρουσιάζει μία, θα έλεγα, άσχημη εικόνα, κάθε Σάββατο προσπαθούν να γίνεται κήρυγμα αλλά το ακροατήριο είναι πάντα ο λίγος γι' αυτό θα σας παρακαλούσα το ερχόμενο Σάββατο αλλά και κάθε Σάββατο αν μπορείτε να πηγαίνετε σε αυτή την αίθουσα να ακούτε λόγων Θεού και τώρα έρχομαι στο θέμα μου την περασμένη Πέμπτη, μιλήσαμε εδώ για τις μυροφόρες, τις ηρωίδες εκείνες γυναίκες, οι οποίες πραγματικά έδειξαν την αγάπη τους προς τον Κύριο, όχι μέσα από τα λόγια, αλλά κυρίως μέσα από τα έργα τους. Και το λέω αυτό σήμερα, και θα το τονίσω για μια ακόμα φορά διότι το θέμα το οποίο προέκυψε όπως θα έχετε πληροφορηθεί όλοι από τα κανάλια της, τηλεορά... της τηλεοράσεως το θέμα με τις ταυτότητες πολλές γυναίκες και πολλούς άνδρες τους έχει κάνει να τρομοκρατούνται και τους έχει κάνει να στέκουν φοβισμένοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Θα σας πω κάτι το οποίο σας το είπα νομίζω και την περασμένη Πέμπτη. Εμείς η χριστιανοί αγαπητοί μου και αγαπητές μου θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για χειρότερα ακόμα. Άλλωστε... Η Αγία Γραφή μας έχει προειδοποιήσει με την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου ότι οι ημέρες θα είναι συνεχώς πονηρές και όσο περνούν θα είναι πονηρότερες. Οι ημέρες θα είναι κακές και όσο προχωρούν θα είναι χειρότερες. Και επομένως αυτή η κατάσταση δεν θα πρέπει να μας ταράζει και να μας δημιουργεί μέσα μας φόβους και δειλίες αλλά αντίθετα θα πρέπει να μας οπλίζει με θάρρος και με υπομονή θα πρέπει να μας δίνει η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μας δίνει δύναμη και ελπίζοντα πάντοτε εις την δύναμη του Θεού να ξέρουμε και να θυμόμαστε κάτι και αυτό το κάτι είναι το εξής το λέει η Αποκάλυψη Μπορεί να έρθουν δύσκολες ημέρες, αλλά ο τελικός νικητής θα είναι ο Κύριος. Μπορεί ο διάβολος να δείχνει μερικές φορές τα δόντια του, αλλά να ξέρουμε ότι ο Κύριος θα είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Μπορεί ο διάβολος να βρυχάται εναντίον μας, αλλά να θυμόμαστε ότι αυτοί οι οποίοι ελπίζουν στην δύναμη του Θεού θα είναι πάντα οι νικητές Άλλωστε να σας πω και κάτι ακόμα Δύσκολε ημέρες εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνας δεν περάσαμε Γι' αυτό λοιπόν ίσως επιτρέπει ο Κύριος αυτέ αυτές τις δύσκολες ημέρες για να μας και να δει τι αξίζουμε σαν χριστιανοί. Δύσκολες ημέρες δεν περάσαμε. Και γι' αυτό ίσως ο Κύριος επιτρέπει αυτές τις δύσκολες ημέρες για να δει ποιοι από μας, εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί, που το γράφει η ταυτότητά μας, το γράφει η ταυτότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί. Να δει λοιπόν ο Κύριος ποιοι από μας που γράφει τα ταυτότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί, ποιοι πραγματικά είναι και ποιοι στην ουσία δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μην ταράζεστε, μην φοβήστε, νεφίδριον έστε και τάχιον παρελέψετε όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, μικρό νεφος είναι και γρήγορα θα περάσει γιατί πίσω από τον έφος στέκει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ο οποίος μας επιφυλάσσει ασφαλώς τις καλύτερες ημέρες. Στο περασμένο λοιπόν κήρυγμα μιλήσαμε για τις μυροφόρες, οι οποίες πρέπει να είναι υποδείγματα για εσάς, στις γυναίκες ειδικά, και αν πράγματι τον αγαπάμε τον Κύριο, να το αποδεικνύουμε όχι στα λόγια, διότι δεν ξέρω αν είδατε και τώρα στην τηλεόραση, επανέρχομαι πάλι στο θέμα της τηλεόραση, βγήκαν πολλοί και παρίσταναν τους χριστιανούς. Πολλοί βγήκαν και λέγανε ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Ορθόδοξος χριστιανός δεν είναι αυτός που το λέει. Ορθόδοξος χριστιανός είναι αυτός ο οποίο το πράττει. Διότι η Ορθοδοξία μας, θυμάστε, σας είχα κάνει ένα κύριμα, η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία. Ορθοδοξία σημαίνει να πράττεις το ορθόν. Ορθοδοξία είναι να ζεις, είναι βίωμα η Ορθοδοξία. Δεν είναι λόγια ωραία. Α, εγώ πιστεύω, α, εγώ, εγώ τον αγαπάω το Χριστούλη μου. Όχι λόγια. Τα λόγια Σου, ο Κύριος θέλει να τα δει πράξεις. Και όπως στο παιδί Σου, δεν αρκίσει να Celebratekom μόνο αγαπώ, αλλά την αγάπη Σου, αυτή την μεταφράζεις σε έργα και θυσιάζεσαι για το παιδί Σου και ξοδεύεσαι για το παιδί Σου και ξενυχτάς για το παιδί Σου και αρρωσταίνεις για το παιδί Σου και ματώνεις για το παιδί Σου και θυσιάζεσαι για το παιδί Σου Ε λοιπόν, ο Κύριος θυμάστε τι είπε Όποιος φιλεί, όποιος αγαπά τον ιό του περισσότερο από μένα ούκαι στη άξιος. Αν για το παιδί σου σε μια φορά για τον Κυριό μας θα πρέπει να θυσιαζόμαστε χίλιες φορές, εκατομμύρια φορές παραπάνω. Αυτά είπαμε την περασμένη Πέμπτη. Και σήμερα το θέμα μας και πάλι σχετικό με το Ευαγγέλιο της Περασμένης Κυριακής. Την Περασμένη Κυριακή ομιλήσαμε το, το Ευαγγέλιο μάλλον της Περασμένης Κυριακής όπως θα το ακούσατε αφού πήγατε στην Εκκλησία φαντάζομαι ήταν η θεραπεία του παραλυτικού τη Βηθεσδά. Θα σας περιγράψω με λίγα λόγια το θαύμα αυτό του Κυρίου μας και στη συνέχεια θα μείνουμε σε λίγα στοιχεία τα οποία είναι άκρο διδακτικά και τα οποία μας αφορούν άμεσα. Ο Κύριος κάποια μέρα έκανε μία βόλτα σε κάποια από τις πύλες της Ιερουσαλήμ όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα θα ξέρετε ότι αυτή η πόλη σε βρίσκεται μέσα σε ένα τείχος και στο τείχος αυτό υπάρχουν 7 πύλες 7 πόρτες μεγάλες από τις οποίες πόρτες μπορεί να εισέρχεται ο κόσμος. Μία λοιπόν από αυτές τις πύλες λεγόταν Προβατική Πύλη γιατί από αυτήν συνήθως περνούσαν οι τσοπάνιδες με τα προβατά τους. Εκεί λοιπόν κοντά σε αυτή την Προβατική Πύλη υπήρχε μία μεγάλη στέρνα στην οποία κάθε χρόνο συνέβαινε κατά καιρό μάλλον συνέβαινε ένα θαύμα τεράστιο Άγγελος λέγει η Αγία Γραφή κατέβαινε από τον ουρανό τον οποίο τον έβλεπαν οι άνθρωποι έμπαινε μέσα στην στέρνα αυτή με τα φτερά του ανακάτευε και αγίαζε τα νερά της τέρνας και στη συνέχεια όποιος άρρωστος προλάβαινε να πηδήξει μέσα πρώτος έπαιρνε όλη την αγιαστική χάρη των υδάτων και έβγαινε έξω υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια και ανέπασχε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εκεί γύρω από τη στέρνα αυτή, τι θα γινόταν. Σύμφωνα με αυτά που μας λέγει η Αγία Γραφή, πλήθος πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, Χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του είδατος κίνηση. Εκεί γύρω δηλαδή είχαν μαζευτεί κάθε είδο ασθενίας, κάθε είδος αρρώστου, Τυφλοί, χολή, κοφάλαλοι, δαιμονισμένοι, παράνοιτοι, οι οποίοι περίμεναν καρτερικά αφενός μεν πότε θα κατέβει ο Άγγελος να αγιάσει τα νερά. Και στη συνέχεια ποιος από όλους αυτούς θα προλάβαινε να πηδείξει πρώτος μέσα στο νερό για να πάρει τη θεραπεία Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πύλη, την προβατική πύλη και σε αυτή τη στέρνα, κάνει μια βόλτα ο Κύριος. Και μπήκε ανάμεσα στους ασθενεί, αλλά μας κάνει εντύπωση το ότι συγκεκριμένα σε έναν από τους αρρώστους. Επήγε σε έναν ο οποίος ήταν παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια κατάκητος εκεί επάνω σε κάτι κουρέλια μισοσαπισμένος, εγκαταλελειμμένος φανταστείτε 38 χρόνια εγκαταλελειμμένος εκεί τι θα γινόταν μέσα σε εκείνα τα σεντόνια και μέσα σε εκείνες τις κουβέρτες Και ο Κύριος τον πλησιάζει και του κάνει μία περίεργη ερώτηση και η περίεργη ερώτηση ήταν θέλεις να γίνεις καλά και αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίεργη ερώτηση γιατί ποιος άρρωστος δεν θα ήθελε να γίνει καλά. Ο άρρωστος, ο παράγγιτος του δίνει μία απάντηση Κύριε του λέει δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει να πέσω μέσα στο νερό όταν ο άγγελος ταράζει τα είδατα όταν πάντα προσπαθώ να πέσω πρώτος εγώ φτάνω στην άκρη και είμαι έτοιμος να πέσω κάποιος άλλος πάντα προλαβαίνει κι έτσι εκείνο είναι που γίνεται καλά και εγώ είμαι επί 38 χρόνια άρρωστος παράλυτος. Ο Κύριος χωρίς άλλη κουβέντα του δίνει εντολή. Σήκω του λέει πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Είσαι καλά. Την ώρα όμως που πήρε το κρεβάτι του και πήγαινε για το σπίτι του, ήταν η μέρα Σάββατο εκείνη την ημέρα που τον κύριο στον θεράπευσε, και όπως είναι γνωστόν και μέχρι σήμερα, οι Εβραίοι το Σάββατο το φυλάνε με απόλυτον αργία. Τον είδαν λοιπόν που σήκωσε το κρεβάτι του και αυτό εθεωρεί το σπουδαία εργασία και τον επέπληξαν. Πώς σήμερα εσύ παίρνεις το κρεβάτι σου στον ώμο σου αφού είναι Σάββατο και απαγορεύεται. Και εκείνος αθώ αφαιρόμενος τους λέει αυτός που με έκανε καλά αυτός μου είπε να το πάρω το κρεβάτι μου εγώ παράλλητος ήμουν ξαπλωμένος 38 χρόνια αυτός που με έκανε σήμερα καλά αυτός μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου ποιος είναι αυτός ο Ιησούς έψαξα να τον βρουν τον Ιησού ο Κύριος όμως με τη θεϊκή του δύναμη εξαφανίστηκε και σε λίγο τον συναντάει τον πρώην παράλυτο τον συναντάει έξω και του δίνει μία συμβουλή είδε πρόσεξε του λέει υγιής γέγονας έχεις γίνει τώρα καλά μη και αμάρτανε ή να μη τι γέννητο Πρόσεξε δηλαδή, έγινες καλά. Μην ξανααμαρτήσεις για να μην σου συμβούν χειρότερα πράγματα. Αυτό εν είναι το θαύμα το οποίον εόρτασε η Εκκλησία μας την περασμένη Κυριακή και επί του οποίου θαύματος ακούσαμε την Ευαγγελική περικοπή. Να σταθούμε λίγο τώρα σε κάποια σημεία του θαύματος αυτού. Σε κάποια σημεία τα οποία, όπως σας είπα προηγμένως, έχουν σπουδαία σημασία και ιδιαίτερη διδαχή για μας είναι. Πρώτον στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι... Ότι ο Κύριος σαν να επήγε συστημένο, σαν να επήγε συστημένο σε αυτόν τον παράλληλο. Και ενδεχομένω και εσά να σας κάνει εντύπωση το εξή, όπως με έκανε και εμένα παλαιότερα. Καλά, άρος άρρωστη εκεί μέσα. Το λέει το Ευαγγέλιο. Πλήθο πολύ των ασθενούντων. Εκεί γύρω από τη στέρνα αυτή υπήρχε πλήθος ασθενών. Πλήθος αρρώστων. Εκεί υπήρχαν τυφλοί, εκεί υπήρχαν κωφάλαλοι, εκεί υπήρχαν παράλυτοι, εκεί υπήρχαν κουτσί, εκεί υπήρχαν στραβοί, εκεί υπήρχαν κουλι, δεν είχαν χέρια, εκεί υπήρχαν καρκινοπαθείς, εκεί υπήρχαν δαιμονισμένοι, εκεί υπήρχαν λεπροί. Το ερώτημα «Γιατί ο Κύριος» όλους αυτούς τους παρέκαμψε τους παρέκαμψε το καταλαβαίνετε πέρασε αναμεσά τους και πήγε σε εκείνο τον παράγητο ενδεχομένως κάποιοι να ρωτήσουν μα καλά τον Κύριο τον πώναγε η καρδιά του μόνο για εκείνο τον παράγητο άλλοι αρρωσ, άρρωστοι γύρω του δεν τον πονούσαν ο Κύριος δεν μπορούσε για αυτούς τους υπόλοιπους αρρώστους που ήταν εκεί Μόνο εκείνος ο παράλλητος είχε ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού Οι άλλοι τι ήσαν Προσέξτε αγαπητέ μου Διότι εδώ ευρίσκεται μία απάντηση και για μας οι οποίοι πολλές φορές παρακαλούμε τον Θεόν ζητάμε τη βοήθεια του Θεού και βλέπουμε ότι ο Θεός βοηθάει έναν άνθρωπο δύο ανθρώπους μέσα από όλο το πλήθος Μήπως ο Θεός κάνει διακρίσεις μήπως ο Θεός είναι προσωπολήπτης μήπως ο Θεός άλλους τους αγαπάει περισσότερο και άλλους τους αγαπάει ο λιγότερο Μήπως ο Θεός άλλους τους αγαπάει και άλλους τους μισεί Μήπως ο Θεός άλλους θέλει να τους ευεργετήσει Και άλλους τους αφήνει στις αρρώσεις τους και στα βασανά του. Είναι ένα ερώτημα Και σας παρακαλώ προσέξτε Πρώτα πρώτα Καταλαβαίνουμε από αυτό που λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο άνθρωπος αυτός, ο παράγιτος είχε ένα σημαντικό μειονέκτημα απέναντι σε όλους τους άλλους αρρώστους Δεν είχε άνθρωπο Όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι κάποιον είχαν σαν παρηγορία κοντά τους το άρρωστο παιδί θα είχε κοντά του μια μάνα να το εξυπηρετήσει. Η τη μάνα θα είχε κάποιο παιδί να, εξυ... να την εξυπηρετήσει. Ο το σύζυγος θα είχε τη γυναίκα του. Η τη γυναίκα θα είχε το σύζυγό της. Άλλοι εντωμεταξύ μπορεί να είχαν αρρώστιες τέτοιες αλλά οι οποίες να, τους... να μην τους ε... απαγόρευαν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους ένας Κοφάλαλος, παράδειγμα, μπορεί και να περπατήσει, μπορεί να πάει κάπου, μπορεί να εξυπηρετηθεί. Είναι τέτοια η αρρώστια του που θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο βαριά όπως η αρρώστια ενός παραλίτου. Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τον οποίο ο Κύριος επήγε σε αυτόν τον παράλυτο... το ότι δεν έχει άνθρωπο δεν έχει βοήθεια από κανέναν. είναι εντελώς μόνος είναι ανήμπορος είναι σε άθλια κατάσταση 38 χρόνια ακίνητος είναι τέτοια η αρρώστια του που ασφαλώς τον κάνει να είναι εντελώς αβοήθητος και ακίνητος επάνω σε εκείνες τις κουβέρτες. Δεύτερο, γιατί να πήγε ο Κύριος μόνο εκεί. Θα σας πω κάτι που και εσείς θα το φαντάζεστε φαντάζομαι. Όταν ένας άνθρωπος, άρρωστος έστω, έχει όμως ανθρώπους κοντά του να τον βοηθούν, αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές αφήνει την ελπίδα του και τη μέριμνά του στους ανθρώπους που τον εξυπηρετούν. Έχω ακούσει πολλές φορές γέροντες, γερόντισσες, ε, μπορεί να είμαι άρρωστος, αλλά ευτυχώς έχω την κόρη μου ευτυχώς έχω το γιο μου ευτυχώς έχω τα γκόνια μου ευτυχώς έχω τον άντρα μου ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου οι οποίοι με βοηθάν όταν όμως ένας άνθρωπος δεν έχει κανέναν αντιλαμβάνεστε που μας οδηγεί το συμπέρασμα αυτός ο άνθρωπος τι θα έλεγε συνέχεια εκεί στο κρεβάτι του που βρισκόταν αχ βόηθα με Θεέ μου βόηθα με θέω, δεν έχω κανένα βόηθα με θέω, μου δεν έχω κανένα μου, δεν έχω κανένας. ούτε καν νερό να πιεί το καταλαβαίνετε πόσες φορές αυτός ο άνθρωπος έχει παρακαλέσει ανθρώπους να του φέρουν ένα ποτήρι νερό και επειδή δεν ήταν δικός τους άνθρωπος μπορεί να τον ξέχασαν ή μπορεί καν να μην πήγαν μεγάλος πόνος το να είσαι άρρωστος είναι πόνος Αλλά άμα έχεις έναν άνθρωπο και του λες φέρε μου ένα πιάτο φαΐ Φέρε μου λίγο ψωμάκι, φέρε μου λίγο νερό Είναι μια παρηγορία Για φαντάσου να μην έχεις ούτε καν ένα τέτοιο άνθρωπο Και πολλές φορές να ακούει και προσβλητικές κουβέντες Αντε σε βαρεθήκαμε Όλο ζητάς και ζητάς Σταμάτα λοιπόν επιτέλους Φαντάζεστε λοιπόν τον πόνο αυτού του ανθρώπου όσες φορές μέσα από την οδύνη του μέσα από τον πόνο του θα παρακάλεσε εκεί τον Θεό και θα είπε Θεέ μου Θεέ μου δώσ μου δύναμη Θεέ μου, Θεέ μου δεν έχω άνθρωπο και είδατε αυτό το θέμα θύγει και στον Θεό στον Κύριο όταν ο Κύριος τον ρωτάει θες να γίνεις καλά, τι του είπε πρώτη του κουβέντα δεν έχω άνθρωπο Κύριε δεν έχω κάποιον άνθρωπο κοντά μεγάλο βάσανο το να μην έχεις άνθρωπο κοντά σου μεγάλο βάσανο να μην έχεις άνθρωπο να σε παρηγορήσει να σε στηρίξει, να σε βοηθήσει να σε ενισχύσει κάτι να σου δώσει ένα ποτήρι νερό εδώ υγιής είσαι τα πόδια σου έχεις το κορμί σου στέκει καλά δεν έχεις καμία αρρώστια και όμως θε να έχεις και έναν άνθρωπο κοντά σου μια παρηγοριά να αλλάξει μια κουβέντα να πεις δύο κουβέντες να τσακωθείτε πάση περιπτώσει πόσο μάλλον να μην έχεις άνθρωπο και να είσαι και άρρωστος και σε με τέτοια αρρώστια επομένως ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πήγε ο Κύριος απευθείας σε αυτόν τον παραλήτο πήγε διότι είναι πολύ πιθανόν και πολύ φυσικό, ο παράλυτος αυτός διαρκώς λόγω του ότι δεν είχε άλλον άνθρωπο κοντά του διαρκώς να, εκαλεί, να, εκαλεί, να εκαλούσε σε βοήθεια τον Θεών και ο Κύριος το έκανε το χατήρι και πήγε γιατί δεν πήγε στους άλλους γιατί οι άλλοι μπορεί να μην κάλεσαν τον Θεό όταν έχεις το παιδί σου όταν έχεις τον άντρα σου όταν έχεις τη γυναίκα σου και άρρωστος να σε και να πονάς σας είπα εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στους γιατρούς, στα παιδιά μας στα εγγόνια μας, στου δικούς μας όταν όμως όλοι αυτοί σου λείψουν τότε εκ των πραγμάτων σηκώνει τα μάτια σου προ τον Θεό Συνεχίζω. Γι' αυτό ο Κύριος επήγε μόνος αυτόν τον παράλλητο. Διότι ίσως μόνον αυτός είχε καλέσει σε βοήθεια τον Θεών. Πολλές φορές, και εμείς το λέμε. Και εμείς το λέμε. Πολλές φορές, γιατί Θεέ μου πήγες, έκανες καλά εκείνον και δεν έκανες και τον δικών μου άνθρωπο καλά. Μη ρωτάς έτσι, ρώτα κάτι άλλο. Ποιος κάλεσε σε βοήθεια των Θεών. Διότι ο Κύριος όλους τους αγαπά. Βεβαίως δεν είναι προσωπολίτη ο Θεός. Αλλά κυρίω επισκέπτεται αυτούς οι οποίοι Τον ζητούν, Τον θέλουν. Θέλουν τη βοήθειά Του. Θέλουν να τους ενισχύσει ο Κύριος και γι' αυτό ο Κύριος συνήθως βοηθεί αυτούς οι οποίοι τον καλούν σε βοήθεια να λοιπόν λύνετε το ερώτημά μας γιατί ο Κύριος παρέκαμψε τους άλλους αρρώστους επομένως θέλεις βοήθεια από τον Θεό ζήτησέ του τη και μη του τη ζητάς έτσι αν, όρεξα, αν θα ζητήσει από τον Θεό δώσε τον Θεό να καταλάβει ότι τον έχεις πραγματικά ανάγκη και τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει τότε ο Κύριος θα σε ενισχύσει θα έρθει κοντά σου μπορεί να αργήσει λίγο για να σε δοκιμάσει μπορεί να αργήσει λίγο να καθυστερήσει λίγο μπορεί να σε αφήσει λίγο να παιδευτεί γιατί θα σου κάνει καλό η παίδευση. Αλλά θα έρθει τελικά. Θα έρθει όπως πήγε σε αυτό το παράλλητο ο οποίο έκανε υπομονή 38 ολόκληρα χρόνια. Έχετε δει εσείς καναν να μην θέλει να γίνει καλά. Επήγατε ποτέ σε καναν άρρωστο και σας είπε ότι μ' αρέσει που είμαι άρρωστος. Καλό είναι το κρεβάτι. Ακούσατε ποτέ καναν άρρωστο, καναστραβώ να σου πει «καλά είμαι μες στην τύφλα μου» ακούσατε κανα κοφάλαλο να σας πει ότι μ' αρέσει που είμαι κοφάλαλος και δεν μπορώ να συνενοηθώ με τους ανθρώπους ακούσατε κανα καρκινοπαθή να σας πει ότι μ' αρέσει ο καρκίνος «μπράβο καλά έχω» Όχι Όλοι άρρωστοι θέλουν να γίνουν καλά Όλοι άρρωστοι θέλουν να απαλλαγούν από την αρρώστια Συμφωνείτε σε αυτό. Υπάρχει άρρωστος που να μην θέλει να γίνει καλά. Ασφαλώς όχι. Μα τότε ο Κύριος. Συγχώρα με Θεέ μου, Κάνει ανόητες ερωτήσεις ο Κύριος. Τον ρωτάει. Θέλεις υγιής γενέστε; Θες να γίνεις καλά. λέτε αυτά που λέμε εμείς μεταξύ μας τώρα που συμφωνούμε όλοι ότι ο κάθε άρρωστος θέλει να γίνει καλά λέτε αυτό ο Κύριος να μην το ξερε. και γιατί του λέει τέτοια ερώτηση θες να γίνεις καλά διότι αγαπητοί μου ο Κύριος εκείνη τη στιγμή δεν τον ρωτάει για το κορμί του τον ρωτάει για την ψυχή του το κορμί μας όλοι θέλουμε να γίνει καλά έτσι δεν είναι άμα πονάει το κορμί όλοι θέλουμε να γίνει καλά άμα είσαι στραβός θε τα μάτια σου άμα είσαι κουφός θες τα αυτιά σου άμα είσαι κουλός θες τα χέρια σου, άμα είσαι κουλτσός θες τα πόδια σου, άμα είσαι το θες να σηκωθείς όρθιος άμα έχεις καρκίνο θες να φύγει ο καρκίνος, αυτά το συμφωνούμε αλλά για ρώτα έναν ναι. ένα, βλάστημο θες να γίνεις καλά από την βλαστήμια σου δεν θέλει για ρώτα έναν που λέει ψέματα θες να θεραπευτείς από το ψέμα σου δεν θέλει Για ρώτα μια γυναίκα η οποία καλοπίζεται Θες να απαλλαγείς Από αυτό το δαιμόνιο του καλοπισμού Θες Ποτέ Ρώτα ένα κορίτσι που φοράει μίνι Που φοράει παντελόνι Κορίτσι μου θες να απαλλαγείς από το δαιμόνιο αυτό Το οποίο σε κυρίευσε Ποτέ Για αυτή την αρρώστια τον ρωτάει Ο Κύριος στον παράδειγμα διότι είδατε τι του είπε μετά έγινες καλά του λέει τώρα μη ξανααμαρτήσεις σαν να του λέει ότι από τις αρρώστιες σου έπαθες ότι έπαθες από τις αμαρτίες σου έπαθες ότι έπαθες επομένως εκείνη τη στιγμή το θέλεις υγιείς γενέστε δεν απευθύνεται στην αρρώστια του τη σωματική. Δεν απευθύνεται στην παραλυσία. Αυτό ο Κύριος το ξέρει. Όλοι οι άρρωστοι θέλουν να γίνουν καλά. Όλοι οι άρρωστοι. Ποιος άρρωστος δεν θέλει να γίνει καλά. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς δεν το καταλαβαίνει ο Κύριος. Που είναι παντογνώστης; Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Κύριος μιλάει για άλλη αρρώστια. Για την ψυχική του αρρώστια. Θέλεις η ψυχή σου να γίνει καλά, θέλεις να απαλλαγείς από τα δαιμόνια τα οποία σε ρίξαν στο κρεβάτι, θέλεις να απαλλαγείς από τι αρρώστιες τη ψυχή σου. Και σας είπα και σας το επαναλαμβάνω, πόσοι άνθρωποι στην αμαρτία σήμερα δεν θέλουν να γίνουν, τους μιλάς, τους λες, τους ξαναλές, τους λες, μπενάκεις και βγενάκεις, τίποτα. Ένας παράλυτος θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ένας παράλυτος στην ψυχή όμως. Ένας παράλυτος ο οποίος δεν πατάει ποτέ στην Εκκλησία. Ένας βλάσχημος. Ένας μέθησος, Ένας πόρνος. Ένας διεφθαρμένος. Ένας, ένας ο οποίος ζει τη ζωή. Για πέστου. του. Θες να γίνεις καλά θες να σε απαλλάξει ο Κύριος από αυτό το δαιμόνιο το δαιμόνιο της σπορνίας το οποίο σε βασανίζει θέλεις Α. τα καλά και συμφέροντα και τα δαιμόνια θέλω και το Χριστό θέλω δεν γίνεται και τα δυο βλέπετε λοιπόν γιατί του έκανε την ερώτηση ο Κύριος του έκανε την ερώτηση γιατί Είπαμε ο άνθρωπος ήταν άρρωστος στην ψυχή του κυρίω Και βλέπετε από την απάντηση που έδωσε ο ίδιος Από την απάντηση που δίνει ποιο είναι το συμπέρασμα Μάλλον δεν θα ήθελε να γίνει καλά η ψυχή του Μάλλον δεν θα ήθελε Επομένως, ο Κύριος ρωτάει για την ψυχή σου, όχι για το σώμα σου. Βεβαίω θέλει και το σώμα μας να είναι υγιές, βεβαίω. Εθεράπεψε θεράπευσε πολλούς αρρώστους, ναι. Αλλά το σώμα μας μην ξεχνάτε, κάποια στιγμή θα έρθει η φθορά που θα το ρίξει στο χώμα. Το σώμα μας θα μείνει στο χώμα, τελείωσε μέχρι εκεί ήταν αυτό που θα ζήσει και θα ζει αιώνια είτε στη σωτηρία είτε στην κόλαση είναι η ψυχή μας και ο Κύριος για εκείνο ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχή μας αν η ψυχή σου θέλεις, θέλεις να ζει αιώνια θέλεις να είναι υγιής γι' αυτό του κάνει την ερώτηση θέλεις να, είσαι, να γίνεις καλά Θέλεις η ψυχή σου να γίνει καλά Θέλεις να διορθωθείς και ξέρετε γιατί το, το πω αυτό θα σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρετε υπάρχει μία παράδοση ότι αυτός ο παράγειτο ήταν εκείνος ο οποίος μέσα στο δικαστήριο του Άννα και του Καγιάφα εσήκωσε το χέρι του και εχαστούκησε τον Χριστό. Αυτός ο πρώην παράλυτος που ο Κύριος τον έκανε καλά υπάρχει παράδοσης και πάλι λέω δεν είναι κάτι το βέβαιο αυτό αλλά υπάρχει μία παράδοση η οποία αναφέρει ότι αυτός ο παράλυτος Παρόλη τη σύσταση που το έκανε τότε ο Κύριος, μη ξανααμαρτήσεις, αυτός έφτασε στο αποκορύφωμα της αμαρτίας να ραπίσει να χτυπήσει χαστούκι τον ίδιο τον ευεργέτη του, τον ίδιο τον Θεό. Επομένως, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, αυτή είναι η ουσία του ερωτήματος. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Καλά κάνεις και το περιθάλπεις το σώμα σου. Καλά κάνεις και το περιφρουρείς από τις αρρώστιες. Καλά κάνεις και τρέχεις τους γιατρούς. Καλά κάνεις και παίρνει φάρμακα. Καλά κάνεις και κάνεις τι εγχειρήσει σου. Καλά τα κάνεις. Όλα καλά κάνεις. Για την ψυχή σου όμως ενδιαφέρεσαι, τουλάχιστον το ίδιο και λέω τουλάχιστον διότι για την ψυχή μας πρέπει να ενδιαφερόμεθα πολύ περισσότερο από το σώμα μας διότι όπως σας είπα το σώμα κάποια στιγμή όσο και αν το περιθάλψεις όσο και αν το περιφρουρίσεις πόσα θα φτάσει εκατό χρόνια, εκατόν δέκα εκατόν είκοσι θα σε βλαστημάνει δική σου να πεθάνεις τελικά κάποια στιγμή θα πεθάνεις πάει τελείω. η ψυχή σου που θα ζήσει αιώνια την περιθάλπης την ψυχή μας που θα ζήσει αιώνια, για την οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει τόπον και μας περιμένει στην Βασιλεία του Τνέπουράνιον. Την καλλιεργούμε, την ετοιμάζουμε την προσέχουμε η μυθανίας, όπως λέει η οπως λεει εκει το Ευαγγέλιο, του καλούσα το τον αφήκαν λέει η μηχανή την χάνοντα. Όσο περιφρουρεί και όσο περιθάλπεις και όσο περιποιείσαι το σώμα σου, αντιστοίχω περιποιείσαι την ψυχή σου. Τι είναι το σώμα, ξέρετε τι είναι το σώμα. Το κλουβί είναι. Έχετε πουλάκια στο σπίτι σα, Έχετε. Τι είναι. Το κλουβί είναι. Η ψυχή είναι το πουλάκι και το κλουβί είναι το κορμί. Τι περιποιήσε, το πουλί περιποιήσε ή το κλουβί περιποιήσε. Φανταστείτε έναν παλαβό άνθρωπο να έχει ένα ωραίο καναρίνι, να έχει και ένα κλουβί και να πλένει καθημερινό το κλουβί, αλλά το πουλί να του αφήνει ατάηγο. Τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν θα περάσουν δύο-τρεις μέρε και το πουλάκι θα ψοφήσει. Έτσι την παθαίνουμε κι εμεί βεβαίως και το κορμί σου θα το περιποιηθείς, βεβαίως αλλά όχι μόνο το κορμί παραπάνω από το κορμί πολύ παραπάνω από το κορμί χιλιάδες φορές παραπάνω από το κορμί έχει αξία μεγαλύτερη η ψυχή και εδώ ακριβώς ο Κύριος με το ερώτημα αυτό αυτό μας δίνει να καταλάβουμε το θέλεις υγιή γενέστε μην το πάρεις ερώτηση για την παραλυσία του είναι ερώτηση για την ψυχική του αρρώστια και αυτό ακριβώς το ερώτημα θα πρέπει να μας απασχολεί εσύ θέλεις υγιείς γενέστε εγώ θέλω υγιείς γενέστε θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας θέλουμε να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας από τα ελαττωματά μας από τις πορνίες μας από τις μοιχίες μας από τα ψεύδι μας από τις ανηθικοτητές μας θέλετε αν το θες πραγματικά τότε δείξω στον Θεό με τις πράξεις και στην εξομολόγηση τρέξε αλλά όχι μόνο η εξομολόγηση και η ζωή σου η μετέπειτα να δείχνει ότι αγωνίζεσαι με το κακό Αγωνίζεσαι με την αμαρτία. Δεν ενδίδεις την αμαρτία. Στην αμαρτία να είμαστε ανυποχώρητοι αγαπητοί μου. Ανυποχώρητοι στο κακό. Και την αλήθεια των λόγων μου τώρα μπορεί να μην την καταλαβαίνετε. Να είστε επηρεασμένοι από το κοσμικό πνεύμα. Θα το καταλάβετε όμως όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και τότε θα δείτε πόσο δίκιο είχαν τα λόγια μου και πόσο δίκιο είχα όταν σα μιλούσα με αυτόν τον τρόπο ο παράλλητος λοιπόν ήταν παράλλητος εξαιτία των αμαρτιών του και ο Κύριος τον ρωτάει διότι βλέπετε ο Κύριος θέλει με να σωθούμε αλλά κανένα δεν εκβιάζει δεν μας σώζει με το ζόρι με το ζόρι δεν μπορεί να σε πάρει ο Κύριος, δεν σε φέρει μέσα στην εκκλησία με το ζόρι δεν μπορεί να σε φέρει να εξομολογηθείς. Με το ζόρι δεν μπορεί να σε φέρει να κοινωνήσεις. Σε ρωτάει, όπως ερώτησε και αυτόν τον παράλυτο. Θέλεις? Θες να γίνεις καλά? Θες να σε σώσω? Το ερώτημα αυτό απευθύνεται σε ώρες μας. Θέλεις να γίνεις καλά? Ορίστε, ο Αγιάννης είναι στην πόρτα σου δίπλα. Θες να γίνεις καλά? Ορίστε, έχει κήρυγμα τώρα. Θες να γίνεις καλά? Έχει εξομολόγηση. Θες να γίνεις καλά? στο χέρι σου άλλωστε μην ξεχνά ότι η θεραπεία της ψυχής έχει κάποια όρια έχει όρια η θεραπεία της ψυχής και ποια είναι αυτά τα όρια την ψυχή σου μπορεί να τη σώσεις μόνο όταν είσαι εδώ σε αυτόν τον κόσμο Έκλεισε στα μάτια σου τελείωσε τελείωσε με ρίμνησε για την ψυχή σου ο Κύριος σου δίνει χρόνια μπροστά σου όχι για τίποτε άλλο μαγαρίζουμε τη γη να το καταλάβετε αυτό σκουνίκια βρώμικα και ελεϊνά και ακάθαρτα είμαστε και όσο ζούμε μαγαρίζουμε και τον αέρα και τη γη που πατάμε αν μας αφήνει ο Κύριος επάνω σε αυτή τη φλούδα της γης μας αφήνει για ένα και μόνο λόγο και ο λόγο είναι να μετανοήσουμε να προλάβουμε, να περιθάλψουμε την ψυχή μας να σώσουμε την ψυχή μας ο Κύριος περιθώρια σου δίνει αλλά να σε πιέσει δεν μπορεί δεν, δεν μπορεί σε ρωτάει θέλεις και αν θέλεις ορίστε δίπλα χτύπησε η καμπάνα, πήγαινε δεν θέλεις κακό του κεφαλιού σου μέχρι εκεί είναι η αρμοδιότη του Θεού μέχρι στο να σε ρωτήσει και να σου δώσει και τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις τις έχουμε. Και παπάς υπάρχει, και εκκλησία υπάρχει, και χρόνο έχουμε μπροστά μας, εφόσον ζούμε υπάρχουν τα περιθώρια. Και τα μυστήρια έχουμε, και εξομολόγησης υπάρχει, και διακοινωνία υπάρχει. Από εκεί και πέρα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεσαι, είναι κακό του κεφαλιού Τελειώνω αγαπητέ μου και αγαπητοί μου. Τελειώνω με την ευγενή σύσταση. Το ερώτημα αυτό που έκανε ο Κύριος στο παράλυτο, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται λίγο ακαταλαβίστικο και θα έλεγα λίγο ανόητο, τελικά έχει ουσία βαθιά. Και αφορά το θέλω το δικό μας όσον αφορά τη σωτηρία της ψυχής μας. Ρωτάει ο Κύριος θέλεις να σώσει την ψυχή σου. Ας δώσει λοιπόν ο καθένας μας απάντηση στο ερώτημα αυτό του Κυρίου. Θέλεις υγιείς γενέστε. Την απάντηση μην τη δώσεις με το στόμα. Την απάντηση να τη δώσεις με την πράξη. Την απάντηση θα τη δώσεις, εφαρμόζοντας το σχέδιο της σωτηρίας του Κυρίου μας. Και το σχέδιο της σωτηρίας είναι «Ης ναό θα έρθεις, θα εξομολογηθείς, θα μετανοήσεις, θα διορθωθείς, θα παλέψεις με την αμαρτία, εάν θέλεις πραγματικά να σώσεις την ψυχή σου». Ήθε η χάρη η ευλογία και η αγάπη του Κυρίου μας να είναι μαζί μας. Να πάτε στο καλό και την Πέμπτη σας, το Σάββατο σας περιμένω στη διακήρυξη. Χριστός Ανέστη.